Όλοι. Έλα, πώ γίνεται ο Άδωνη και όλοι αυτοί σαν τον άδωνι να στηρίζουν του διχαντιστέ στη Συρία. Του τρομοκράτε, δηλαδή, με λίγα λόγια, σαν να λέμε. Του διχαντιστέ που πλέον είναι διχαντιστέ, αλλά είναι δημοκράτε και σοβαροί άνθρωποι και όλα αυτά που γίνανε ξαφνικά όλοι αυτοί οι τρομοκράτε. Ναι, το να του πάει σύνδια. λίγο και ο Άδωνη, δηλαδή σου λέει πόσο πια. Συντηρήκλα, συντηρήκλα, κάποια στιγμή, ε, μα, στιγμή. Έγινε επανάσταση, λε. Πάμε κι εμεί λίγο, ε, δεν αντέχω άλλο. Ο κόσμο τελικά γουστάρει το δούλευμα. Ωραία, ναι, αυτοί που ψηφίζουν του Και δεν τρώνε λεφτά από αυτό, παιδί μου. Δεν είναι λαμόγια. Πώς λέγονται αυτοί, υπάρχουν κάποιοι που στηρίζουν του αδόντε και δεν τρονών λεφτά. Ναι, υπάρχουν. Δεν α... μπορούμε. Μα αυτό είναι το θέμα ότι υπάρχουν και αυτοί που δεν τρώνε λεφτά και παρόλα αυτά στείλουν του αδόντε. Και λέγονται μαλάχε. Αν δεν παίνουν λεφτά να γιατί σκέψουν ότι όλοι οι υπόλοιποι που του τυρίζουν Είναι λαμόγια. Δεν θα το λέγα έτσι, θα έλεγα ότι την έχουν την ευκολία του. Ναι, παρόλο. Και άρα είναι ή λαμόγα ή μαλλιέ. Ένα βαδείο. Διαλέκτε λοιπόν, διαλέγκα. Και ένα τελευταίο, οι κατεφημισμόν δημοσιογραφίσκοι έχουν λισάξει με τις τσάντες της Λουίβου Ιτών που βρήκανε στο Προεδρικό Μέγαρο κτλ. Δηλαδή η υπέρκομση Μαρέβα δεν κρατάει Λουίβου Λιτών. Το Μέγαρο Μαξίμου είναι ένα ταπεινό σπιτάκι σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Το Μαξίμου ναι, <laughs> τις έχει όλες του Βολτέρου.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 Ε, καλά, έχουμε και άλλο γκουραβιέ που τον είχε δοκιμάσει. Αυτή και χασίτα τώρα τη θέση του. Έχουμε τον εποχιακό μήκο. Έχει πάει οικογενειακό το βασίλειο. Είμαι μια γυναίκα ευάλωτη. Πολύ ευάλωτη. Οχ. Τόσο ευάλωτη σαν τράπεζα. Οχ. Άρα οι ελληνικέ τράπεζε είναι ακόμα ευαίσθητε και ευάλωτε. Γεια σου. Δώσ' μου το επιτόκιο σου. Ρίξε μου τα επιτόκια πάνω μου. Ρίξτε. Πε στο τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.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 Γεια σα, Αποστόλη, Χιλέα. Γεια σου, Χιλέα, Αποστόλη. Του κάνω μια παραγγελία την Παρασκευή. Κάνε. Θα βάλει το λεβέντι σε ροβόλαγε με λίγο λεβέντι άδων, λίγο λεβέντι μυτσοτάκι, ξέρει, θα το διαλέξει καλά. Οκ, okay, θα το δω. Να σου πω και κάτι άλλο. Έχει άλλο, Το βάζω και τα ακούω με τα κονίτσια αυτό και μια μέρα όταν το έχει πρωτακούσει η μικρή μου η κόρη μου λέει μπαμπά, μπαμπά, θα μου βάλει το τραγούδι με τον λαγό. Τι λέω το τραγούδι με το λαγό. Ροβόλαγε μου λέει, ωραία Σωστό, Σω ροβόλαγε. ροβόλαγε. Αποστόλησε. Μην είχε κουτσομπόλα ναι. ναι, είναι πολύ κουτσομπόλα. Κάτι, Για... κάτι δικά μα, αγάπη μου, κάτι δικά μα. Μην ση νοιάζει. Είμαι πρωθυπουργό. Των καμαρών γειτονιά στα Άτε ρε, χαμηλά, τα παραθύρια. Με χαμηλά του τα μάτια. Επειδή ο είναι ο κύριο. Γενικώς στον Κυριάκο να τον πιστεύετε Λεπεντησε Εεροπολαγε Να ο Έλληνες Πεθάνε ο άνθρωπος που σήμες στην καρδιά του ανθρώπου μας Ή στον τάφο του θα πάρει και το μερτικό του Με όλα τα υπάρχοντα του κι όλη την ενοχή Πεθάνε ο άνθρωπος, πεθάναν και η συνειδήσεις Ο κεφαλός μας κάνει διάλειμμα για διαφημίσεις Και το κεφάλι στη συνειδηση στέκεται προσοχή Ο άνθρωπος θα η ψυχή του Και ποσιά πάντρωπια μες στην εποχή του και ο ζωή του και από προφίλ. Μουγάτα με κουβάδες, μαλάκα. Μα με κουβάδες τα εγκέντια Τι κουβάδες καλε. Δεν είναι στα νερά που τρέχανε ρε σίγη Τραυμαζεύανε Α, τώρα το πράγμα, υπερβολές Ρίξε ένα πανάκι πάνω Μα, λα, <laughs> Βάλτε την Παρασκευή, ταιριάζει Επόμενη στάση... <χε> με Μπουγάτσα με στους κουβάδες μέσα... Του γρου μπροστά Μαλάκα Έφτασε ο άνθρωπο μέσα στο πιο μεγάλο πάτο Εκεί που σέρουνε τα ειδήσι με τον Νατο Εκεί που δεν πάει πιο κάτω από τα φωνιά Ισραήλ Μου πάνε ζήσε δεν ξέρω πλέον πώ να ζήσω Δεν βρίσκω θέση ούτε τόπο για να κατοικήσω Τα πάντα γύρω που κοιτάζω έχουν καταστραφεί Ήθελα να γίνεται μια παραγγελία για την Παρασκευή. Για πες. Ήθελα του τζιμάκου το «Οούζω, ούζω, power δεν ζω, μόνο κοιτάζω». Και ούζω, Power, ναι» Και πάντρεψε που κοιτάζω τη γραβιέρα, που μοιράζω με το κουνουπίδι και ό,τι άλλο θες εσύ. ούζω, ούζω, Δεν σω μονό, Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ Βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ Βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεω. το τίποτα Είναι ξέρω το πίμα, στο μήμα. Να πάω να φάω Απανασκάσω και να μην τολμήσω να μιλήσω. Οντεχόν πες μου με μια για πάντα να το σπίσω. Γιατί αλλιώ θα με εξοντώσουν την ίδια στιγμή. 80 χρόνια αμάχο φύγα κυνηγημένο. Στο πιο το μου να νιώθω λες και είμαι ξένος. Και οι ελπίδε μου κι αυτέ μοιάζουν να έχουν χαθεί. Κατατρεγμένο πρόσφυγα παντού Σε μια λωρίδα να είμαι εγκλωβισμένο. Να περιμένω μια Έχει πει ο Τσίπρας και εσύ μου πριν από χρόνια Βάλε τους φίλους της αστυνομίας Εντάξει, αλλά εκτός από... Το όμιλο φίλων αστυνομίας, αστυνομίας Ναι, ναι, ναι, το όνομα αυτό που ήθελε να βάλει Ναι, της αστυνομίας, Να σου πω Και βάλε πριν μετά ό,τι θέλεις Κάποιους πολιτικούς ή δημοσιογράφους Να λένε υπέρ της αστυνομίας Αυτό είναι αφιερωμένο Ά, ντε, τώρα που να που να Αυτό είναι αφιερωμένο στο φίλο μας τον Πάτσο από τη Βουλή Αυτό Στο φιλαράκι Έγινε γεια Ωραία για μπ*** πρωί, πρωί, πρωί Ε όχι πρωί ε, Ναι, θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωση ποιο είναι για να στείλουμε ένα δελτιοτύπου. τύπου. Από τον όμιλο φίλων αστυνομίας. Από τον όμιλο φίλων αστυνομίας, Έχει φίλου η αστυνομία. Ποιον. Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλου τους αστυνομικού. Και η αστυνομία αποτελείται από πολύ Και τι, και κάθονται εκεί παρέα και λένε ρε, ρε, μαλάκα, είδε εγώ που έκανα. Ρε, κοίτα, ρε, ρε, εγώ θα το φάω το με το που ρε, κοίτα, έχουν γυρίσει τις κοίτα, τα Ουκ ουκ ουκ Και λένε αυτά με τους φίλους τους Πώς μιλάτε έτσι το όνομά σας Ε, Μπότση Ωραία μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο Με μένα παρακαλώ είμαι υπεύθυνο. Πείτε μου λίγο θέλω να μου πείτε ιστορίες από την παρέα εκείνη της αστυνομίας με τους φίλους Ρε, ρε εγώ θα το φάω λάχανο ρε το βλέπεις ρε Το βλέπει, Θα κόψω κλίση να πληρώνει όλη Έχω, τη ζωή, ρε. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί. Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούλια, ούτε δολοφόνοι. Τσάπα μα τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τι κλίσεις, τι είμαστε καθάρματα. Περνούν οι αστυνοϊκοί και χειροκροτάει ο κόσμο. Λεύτερ για στην Παλαιστίνη που χρόνιαστε και εκείνη κόντρα στους κέρδους. Και... I hope Με πρόλαβε. Στόκλινα. Μας το κλίνει, τι μου το λε εμένα. Ακού τώρα η κυρία βελώνει. Τι θες? Τα έχω πάρει με τον Σπυρίδο Ναδονή. Έχω ακούσει ότι και άλλοι τα έχουν πάρει μαζί του. Νίκησε, λέει, την ιδεολογική ηγεμονία τη Αριστεράς. Αν θέλουμε με λάπ, να αποκτήσει κυρίε οικονομίε και η οι οι παραγωγή βάση, Το νούμερο ένα απ' όλα είναι η τη ιδεολογική Δεν θέλω να διαλεκτικά γιατί εντάξει, είναι άοπλος, αλλά θα του που γνωστός, ας πούμε τραμπουκός. θα του δύο τραγουδάκια έτσι, χρυσή Κάτι ό,τι θες εσύ με τον Άρη, κάτι και σίλα ευασανισμένε μην ξεχνάς τον οροπό Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά Έχουμε πολλά τραγούδια, δεν έχουν αυτοί τώρα αντίστοιχα Βίλιαμς και αυτά ιδεολογική ηγεμονία Και θα του στείλω και ένα πολύ ωραίο, μέσω εσένα θέλω να το στείλω Ένα δωράκι δεμένο χριστουγεννιάτικο, ένα κονσερβοκούτι κομμένο από πάνω Μαύρα κοράκια με νύχια Δεν Δε θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι Τον τάνερ και Είμαστε υπερήφανοι για τι ιδέες μας και για αυτά που πιστεύουμε Και στην Να ο άνθρωπος μα δεν του το έχουν πει ακόμα Γι' αυτό κακό μύρος, δεν ξέρω τι είναι όχι ο Και περιμένει από τα μέσα για να ενημερωθεί Όμως τα μέσα έχουνε μέσα κάτι κοινή που λέ, δεν ξέρουν τι σημαίνει η Παλαιστίνη Και μέσα στην ανυπαρξία πώ να ελευθερωθεί Έλα. Φτιάξε ένα σκετσάκι. Έχει αυτό που κρίνει την εκπομπή που λες αύριο με τον κασελάκι Που λέει αύριο μία η ώρα. Ναι, ναι, στις σμία. Αύριο θα είστε εδώ στι μία η ώρα. Ναι, ναι, Δεν το κάνει ωραία όμω το τέλο. Έχει του άλλου από κάτω που λένε ναι, ναι, ναι. Θα το κάνει την ΜΕΕ. Μέχρι δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Ήταν και πολύ δύσκολο να το καταλάβω. Τι δω οι νοήματα. Αύριο θα είστε εδώ στι μία η ώρα. Πώ θα ελευθερωθεί αφού έχει πληγή στο αίμα. Με τικό τρεύμα και τροφή σε σπιτιά κρεμμισμένα. Θα πρέπει να τα όλα πάλι από την αρχή. Να πάω ένα τελευταίο, να σα πω. Άγιε και τελευταίο. Πείτε το. Επειδή τελευταίο παρακολουθώ την εκπομπή αρκετό καιρό. Βυθιό σα δεξιό, Μ' αρέσει. Ναι, βυθιό σα, θα το πούμε έτσι. Έχετε κάτι παραγγελίε σακού για Παρασκευή που ζητάει ο κόσμο διάφορα πράγματα. Πείτε το. Ένα τραγούδι θέλω. Τον ύπνο του ΕΑΜ. Συντο, συντο, συντο. Όχι, όχι, όχι, όταν οι τραπέζες θα καίγονται. Νάτο. Βλέπεις ότι θα συμφωνούσαμε. Σέφερα. Όταν οι τραπέζες θα καίγονται, τα σούπερ μάρκετ θα διαζούν. Θα μας κοτώσουν, δηλαδή. Όλοι στους δρόμους θα μαζεύονται. θα Είναι οι κομμουνιστές μαφητές Όταν θα διώχνουν τους Πακιστανούς Οι φράου στα παρκάκια Εμείς λοιπόν είμαστε όλοι Αφρικανοί μπάσταρδοι Θα του θυμίζω πως στο παρελθόν Ο φίρερ έψινε παιδάκια Ναι Αποστόλη Έλα Λοιπόν γεια σου τι κάνεις καλά Είμαι καλά Θα ήθελα να σα ευχηθώ για τα Χριστούγεννα καλέ γιορτέ. Και θα ήθελα τη φάρσα με τη γυναίκα του Θανάση. Ποια είναι η γυναίκα του Θανάση, Ποια είναι αυτή η φάρσα, Δεν τη Είναι πάρα πολύ ωραία. Παλιά, δεν τη θυμάσαι. Με τη γυναίκα του θανάσαι με το τηλέφωνο πάνω κάτω, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι. Τώρα μη σα γελάσω. Όχι. Θα ρίξουμε μια ματιά, θα πω στα παιδιά, να δου, δούμε όλοι μαζί. Ναι, την υπέθα με τη γυναίκα τη θανάσαι, εγώ αυτό ξέρω. Όχι. θυμάμαι δηλαδή. Ναι, οκ, okay, το βλέπουμε. <Τι>...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 Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, λοιπόν, εντάξει, κατάλαβα, πολύ καλά κατάλαβα, ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Τι καταλάβατε, <laughs> γιατί γελάτε. Ε, γιατί κατάλαβα που πήρα. Που πήρατε, ο φίλος του Θανάσης του Αγνώστου είμαι, του Αναγνωστόπουλου. Όχι, δεν είστε εσείς. Είμαι. Είστε κάποιος που ο άντρας μου ακούει πάρα πάρα πολύ φανατικά. <laughs> Όχι, μη δικαιολογία για να πάει στιγκόμενα, <laughs> το λέω εγώ ξέρω. Γιατί αν δεν βάλουμε κι εμείς σε όλα αυτά να τερμά Θα νιώθουμε σε ένα στο ψέμα Και οι συνάνθρωποι εξαιτίας μας θα είναι νεκροί Κι αν δεν το κάνουμε εμείς τότε ποιοι θα το κάνουν Αυτοί που για τα κέδι τους θέλουν να μας τσεκάνουν Μπροστά στα πλούτη τους βλέπεις δεν έχει αξία η ζωή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 Ναι, νομίζω να του άρεσε πάρα πολύ. Τι είναι αυτό Μαρή? Άι, Μωρή. θα το, στρανα... το ξέρω. Ρόσκα θα αυτό. λέμε τώρα. Ναι, καλέ Α, πα, πα, πα, πα. <laughs>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 Που γίνεται στη γειτολιά μας Μια κανονική γενοκτονία Να είναι καλά τα παιδιά, να τους χαιρόμαστε Να γράφουν τέτοια τραγούδια κοντρα στους καιρούς Όμως για μας κάθε ζωή πάνω και αξία να των άλλον έχουμε μόνη περιουσία Γι' αυτό φωνάχτε δυνατά στο συμπάν στη Παλαιστίνη Που χρόνιαστε και εκείνη Κόντρα στου Ανθρώπια έχει μην μαζί σου αγώνα μπροστά στους ίσχυνους. Τα παιδιά σου Παλαιστίνη βρήκαν την ειρήνη σαν έσβηνη καρδιά. Το φωνάζω για να μην ήζητω η Παλαιστίνη Really, yeah.